Για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου Σιγά, ορυβάτη στάμα ρε Έλα, Κοίτα. αυτό είναι, πού έλα Ταλή Πού θα με Ας σου Φιέλε. βγάλω την καλύτερη φωτογραφία Μου βγάλεις τάντερα εσύ στο τέλος Έλα Ταλή, έλα Α, σιγά Έλα Ταλή, έλα Φύγει το σχοινί! Έλα, ντάνι. Τα πιάλεμο, ναι, πηγαίνε, βεσέ, βεσέ, Πρόσεχε! Όθελε, Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Πρόσεχε! Πρόσεχε, Πιο πολύ είχα, Δεν γέλασε! Πρόσεχε! Πρόσεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Δεν μπροσε, που λέει Βλαχοπούλου Εδώ ακούσαμε του τρει εθποιού, το Δημήτρη Καλυβκά, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, στην προσπάθεια του να ανέβουν σε ένα βουνό, ο ένα δήλωσε ότι ανέβηκε. Οι άλλοι δύο είχαν πάει. Πάνω στη φωτογραφία, έπεσε ο ένα, σώθηκε τελικά. Είναι καλά και οι τρει. Οι δύο στι ταινίε και άλλοι, ο άλλο Στην ταινία, στην ταινία όλων μα που έχει πολλού κομμάσου και πρωταγωνιστέ του αναζητούμε. Περιμένουμε από του πρωταγωνιστές που πάντα αλλάζουν τι ιστορίε και την ιστορία, αλλά τίποτα. Οπότε, μέχρι στιγμή, καταγράφουμε κομπάρσου. Ο Αντώνης Σαμαράς, χτε υποδεχόμενο στο Μέγαρο μαξί μου περίπου τέτοια ώρα, τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, ε, έλεγε όλα αυτά για το Κιλιμάτζαρο, για τον Όλυμπο, τον καλοδέχτηκε, του έλεγε και διάφορα. Έχει και τα γενέθλιά του, Έλληνα, όχι Ο Ιρλανδός, ε, Οπότε, του δικαιολογούμε διάφορα από όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε. Δεν θυμόμαστε τι βαθμού μα έδωσε η Ιρλανδία. Στη Eurovision, γιατί αποφασίσαμε σήμερα να βάλουμε το, τη συμμετοχή μα, επειδή όλη τη βδομάδα δεν είχαμε ασχοληθεί. Συνήθω πάντα βάζουμε λίγο πριν, λίγο μετά. Το βάλαμε τώρα στην τελευταία μέρα τη βδομάδα. Και η Ιρλανδία παίζει έναν πολύ παράξενο ρόλο γενικώ στη χώρα μα, ω πρότυπο πάντα, ω ένα ανάπιαστο στόχο. Όχι τώρα, όχι χτε, που το όπω σαμαρά, καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Άκουσα περί Ιρλανδία ότι εγώ δεν κατάλαβα και εσεί έχετε καταλάβει. Μακάρι να δανέτεις σε έναν βαθμό. Επικαλείστε κύριε Καραμαλή την Ιρλανδία, αλλά δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν έχετε καταλάβει ότι στην Ιρλανδία αν έγιναν αλλαγές, έγιναν αλλαγές διότι υπήρξε η συνεργασία, η στενή και η συνεννόηση μεταξύ κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Το πείραμα εκεί πέτυχε διότι υπήρχε συνεννόηση και σύνθεση. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Μέχρι γεφάλι... και Η Ελλάδα δεν τρέχει με τους ρυθμούς που θα μπορούσε. Στα 10 προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα αύξησε το κατακεφαλήν εισόδημά της εννέα ποσοστίας μονάδες, ενώ η Ιρλανδία 44. Εσείς να επιμένετε ότι δεν θέλουμε να γίνουμε Ιρλανδία. Αυτή οι καυγάδες στη Βουλή είναι από τότε που η Ιρλανδία ήταν πρότυπο και τη λέγαν όλοι κέλτικο τίγρη και ανέβαινες με κάτι ρυθμούς. Έτρεχε γενικότερα με αυτούς τους δείκτες που έχουν αποφασίσει. Στον, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία ότι πρέπει να βαθμολογούνται οι χώρες αυτούς τους δείχτες τότε πριν 10, 15, 20 χρόνια η Ιρλανδία τους έπιανε με διάφορους τρόπους προσπαθήσαμε να την κυνηγήσουμε σε αυτούς τους δείχτες δεν τα καταφέραμε εκεί που τα καταφέραμε ήταν στην κρίση της Ιρλανδίας γιατί αυτός ο Τίγρης αμέσως κατέρευσε και τώρα υποτίθεται ανακάμπτη πάλι με τους γνωστούς διαφοροποιημένους δείχτες Όπω με του ίδιου ανακάμπτει και η Ελλάδα. Αλλά μπορούμε τώρα πια να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει ανάκαμψη και τι σημαίνει κρίση. Γιατί ζούμε ακριβώ και την ανάκαμψη που δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Αλλά κυρίω την κρίση. Γιατί παλιά ήταν λίγο άγνωστα όλα αυτά. Τα χρησιμοποιήσαμε για χώρε που ήταν μακριά μα. Τώρα τα ζούμε κι εμεί. Πριν ένα χρόνο είχαμε κρίση. Τώρα έχουμε κρίση. Αλλά ανακάμπτουμε. Κάντε τι συγκρίσει, βγάλτε τα συμπεράσματα. Προπομπός του Σαμαρά, του Ιρλανδού πρωθυπουργού που ήρθε χτες του Παπανδρέου, του Καραμαλή και όλων αυτών που μιλούσαν για την Ιρλανδία πριν πολλά χρόνια είναι μια άλλη Ελληνίδα η οποία σε ανύποπτο χρόνο είχε καταλάβει τι ρόλο παίζει η Ιρλανδία σε σχέση με την Ελλάδα ε. Και, ανανευμένοι σα βλέπω, κύριε Λουκάρα. Στο Θεό το φίλο, δόξα το Θεό. Το θαύμα έγινε σε μένα. Γνώρισα τον εαυτό μου ένα χρόνο. Τι κάνατε, για μένα. τι κάνατε. Ε, ε, έκανα εξωτερική ή <ιεραποστολή. συσκο> Το, το, <συσκο> το, <ε>, το 2005 <συσκο> για μένα ήταν η χειρότερη χρονιά τη ζωή μου. Αλλά ήταν και η καλύτερη χρονιά τη ζωή μου. Ο άντρα σα ένα χρόνο χωρί εσά, τι έκανε εδώ πέρα, κύριε Λουκάρα. Τα κατάφερα, τα διαναματίζε. Η Ιρλανδία, η χώρα των θαυμάτων για μένα. Εμένα. Κυρία Λουκά, ο σύζυγος... Πέρασα, δηλαδή, τρελά, τρελά, τρελά πραγματι. Hey, hey. στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. All, Η Ιρλανδία ήδη έχει μετατρέψει αυτή την κρίση σε επιτυχία. Η Ελλάδα μετατρέπει τώρα τη δικιά της κρίση σε επιτυχία. Η μετατροπή είμαστε, αν ψάχνετε που ακριβώς είμαστε και τι είναι αυτό που συμβαίνει είναι η μετατροπή Την κρίση τη μετατρέπουμε σε επιτυχία όπως ακριβώς έχει κάνει και η Ιρλανδία Προπομπός λοιπόν όλων αυτών έχει πάει για εξωτερική ιεραποστολή και ήταν η χώρα των θαυμάτων για αυτήν Η Ελένη Λουκά βεβαίως ήταν η Ιρλανδία, είχε πάει κάποια στιγμή, είδε τι είδε, ήρθε εδώ, μετέφερε τις εμπειρίες της Και να λοιπόν οι συγκρίσει και οι ανταγωνισμοί με την φίλη χώρα. Όμω δεν παίζει μόνο η Ιρλανδία όπω όλοι ξέρετε. Τώρα, τελευταία, ο τουρισμό σε κυβερνητικό-προθυπουργικό επίπεδο είναι πολύ έντονο. Γιατί νομίζετε ότι πήγα στην Κίνα. Γιατί κύριε. Γιατί νομίζετε ότι κάνουμε αυτέ τι επαφέ τη διεθνή. Γιατί, κύριε. Θέλουμε να βάλουμε την Ελλάδα πάλι στον παγκόσμιο χάρτη, όπω έχω δηλώσει. Θέλουμε να δείξουμε την εξωστρέφεια η οποία χαρακτηρίζει την καινούργια Ελλάδα που χτίζουμε. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μα τον παίζουμε. Και μανάει, και γοργόνα, να Γιατί νομίζετε ότι πήγα στην Κίνα. Γιατί, κύριε Πάο, αντικό στα κήπια, καλή τύρα. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Μέσο πελάτε. Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας, τον Είναι εκεί εξετάσεις με κάτι προβλήματα που γίνονται τώρα εδώ οι πανελλαδικές. Είχε πει βέβαια ο υπουργό Αρβανιτόπουλος τότε με αφορμή και ευκαιρία την απεργία των καθηγητών ότι θα γίνουν κανονικά εξετάσεις, δεν είχε πει θα γίνει και σωστά και δίκαια, κανονικά είχε πει γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τη φυσική, προχτές με τα μαθηματικά συμβαίνουν αυτά σε αυτή τη χώρα. Ο που έστειλε επιστολές στο Στάλινο ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό έγινε και γραμματέας, άλλωστε της Νέας Δημοκρατίας. Στη Βουλή συζητάνε, βάλανε και το νέο μηχάνημα να πιάνουν τα όπλα, να μην μπαίνουν μέσα τα όπλα όλα τα άλλα επιτρέπονται, όπως λέει και ο Παύλος Χαϊκάλης, βουλευτής τώρα πια των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μιλάμε τώρα αν θα πούνε μέσα τα όπλα ή όχι και αφήνουν τα βήματα να περνάνε ανεξέλεγτα. Τα βλήματα. Πέταξε στην αρχά και τελείωσε, έτσι. Τα βλήματα εννοεί τα ανθρώπινα. Τα Μιλάμε τώρα αν θα πούνε μέσα τα όπλα ή όχι και δεν αφήνουν τα βλήματα να περνάνε ανεξέλεγκτα. Ευτυχώ που ήταν και ο οικονομία και μα εξήγησε τι ακριβώ εννοεί ο Παύλο Χαϊκάλη μετά το βήχα του Χαϊκάλη: Ότι είναι τα ανθρώπινα βλήματα και δεν είναι τα άλλα. Έχουμε απόσπασμα από συνεδρίαση του μέλλοντο. Πώ ακριβώ θα γίνονται από εδώ και πέρα οι συνεδριάσει τη Βουλή: Γιατί βάλαμε βέβαια το μηχάνημα, αλλά τα όπλα θα περνάνε. Δεν το συζητάμε όπω περνούσανε τα όπλα. Οπότε ακούστε. Ε, ηχητικό μελλοντική συνεδρίασης. Να μην ακούγεται το μικρόφωνο του. Να μην Να μην ακούει το μικρό του, να μην ακούει το μικρόφωνο του. Εάν δε σταματήσει, εάν δε σταματήσει εάν δεν σταματήσει Λοιπόν μπορείτε να σταματ... μπορείτε να σταματήσετε. Μπορείτε να σταματήσετε. Έτσι, μπράβο. τη Χρυσή Αύγη παρακαλώ Ήρεμα Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα στην καλύτερη περίπτωση και βέβαια αν λειτουργεί η Βουλή γιατί είναι και αυτό ένα, μια παράμετρος Α την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού και ας έρθει σιγά σιγά και στο μπροστά τελικά δεν πήγε στον Όλυμπο όπως δήλωσε ο Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει στον Όλυμπο γιατί τον Όλυμπο τον έχει κατακτήσει μάλλον από εκεί έχει ξεκινήσει ο Σαμαρά. Άλλη κορφή κατέκτησε όπως μας είπε χθες. Πέντα Κέν είναι ένας πολιτικός με τον οποίο μας συνδέουν πολλά και εμένα μαζί του προσωπικά αλλά και τις χώρες μας, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Βέβαια και ίδιας ηλικία. αυτός έχει καταφέρει να ανεβεί από τις παιδιάδες χαμηλά μέχρι και την κορφή του Κιλιμάνζαρο. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή τη ανεργίας, κυρίω των νέων. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Σήμερα στείγαν τα ουρισκάκια, μπομπα ήταν τα παγάκια. Και το σκάφο έχει ρόδε τελικά. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή τη ανεργία. Αφού και τροχονόμο, δεν είναι για μα ο νόμο. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας, κυρίως των νέων. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώς, πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Μπράβο! Αυτός είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο τελευταίος, ο οποίος και αυτός θέλει να καταλύσει το αστικό καθεστώς, που να ξέρει το αστικό καθεστώς πόσοι και ποιοι θέλουμε... Να το καταλύσουμε μαζί μα, είναι και ο Πλεύρη. Την πορεία θα ακούσουμε και κάποιου άλλου. Έτσι λοιπόν, αυτή την κορφή κατέκτησε ο Αντώνη Αμαρά. Λογικό ήταν να την κατακτήσει. Το παλεύαμε χρόνια και ο Γιώργο Παπανδρέου πριν και γενικότερα. Αλλά το έχουμε κατακτήσει και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγουμε από εκεί. Βεβαίω, διαφωνεί ο Γιάννη Βρούτση, υπουργό εργασία, ο οποίο κάθε μέρα βγαίνει για να μα πείσει, και έχει δίκιο ο άνθρωπο, ότι μειώνεται η ανεργία και είναι πάρα αυτή η τυχεροί πια που βρίσκουν δουλειά με 300 και 400 ευρώ και άπειρε ώρε χωρί συμβάσει και δικαιώματα. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο συνεχώς βελτιώνεται στην αγορά εργασίας. Μπράβο! Συγκεκριμένα, είχαμε αύξηση 25% στους ρυθμούς, ε, α, ε, στους ρυθμούς πρόσληψης και επιπλέον ε, μείωση 2% στους ρυθμούς απολύσεων. <Κι> πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώ. πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα στην ώρα του, μην τα βιαζόμαστε αυτά. Γιατί μια φορά στο τόσο γίνονται, τουλάχιστον να γίνει καλά και αυτή τη φορά έχοντα και την εμπειρία των προηγούμενων, να το λύσουμε μια και καλή το θέμα. Γιατί έτσι φαίνεται, δείχνει και η διάθεση του κόσμου, αλλά και η συναστρία και ο ερμή ο ανάδρομο εκεί που βρίσκεται, ο οποίο είναι και για επαναστάσει. Εδώ πάντω είναι η που τα βλέπει όλα και τα πάνω άστρα και τα κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνία έχουμε, αριθμό και απαντάει και ο. Διευθυντή τη εκπομπή, το 211 208 200 Όποιο θέλει να στείλει mail, γράφει στούντιο, παπάκι, γράφει ό,τι θέλει. Και η διεύθυνση που θα το στείλει είναι στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει μήνυμα από το κινητό, γράφει real, αφήνει not, οτιδήποτε θέλει μετά και αποστολή στο 54. 100 Ο Γιώργο Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο και οι επαναστάτε, κομμουνιστέ, κρύφο-κομμουνιστέ, μα πάνε στι πρώτε διαφημίσεις. Εγώ, επειδή δεν είμαι τη θεωρία του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ. Υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώ. Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Είμαι και τροχονόμος δεν είναι για μα ο δρόμος. στη θάλασσα Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του ολίγου. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας Κυρίως των νέων Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου Είναι εκεί που η Βλαχοπούλου μένει χείρα Και φοράει αυτό το περίφημο φουστάνι που από μπροστά είναι μαύρο βέβαια Αφού πενθεί τον τρίτο τέταρτο άντρα της Από μπροστά φτάνει μέχρι το λαιμό Ζιβάγκο Έβλεπε μπροστά και αυτή και από πίσω δεν τελειώνει πουθενά Όπω μια χείρα πρέπει να πενθήσει τον σύζυγο Αυτά από τι ελληνικέ ταινίε. Τώρα στην πραγματικότητα έχουμε δύο ναόμε ο πλανήτη: την Γκάμπελ, το μοντέλο το γνωστό, και την Κλάιν, η συγγραφέα, δημοσιογράφος συγγραφέα, η οποία και αυτέ τι μέρε έρχεται εδώ, όπω λέγαμε και χθε, θα είναι στο μπιφέστα, αύριο το βράδυ. Τα είπαμε αυτά χθε. Ο Τσίπρας μη δει κάτι τέτοιο, αμέσω να πάει να συναντηθεί, να μιλήσει γι' αυτό, να φωτογραφηθεί, γιατί αυτή την εποχή η εποχή που φωτογραφίζει το υποψήφιο πρωθυπουργός με αστέρια του παγκόσμιου, της παγκόσμιας διανόησης και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μιλώντας στην Κροατία, εκεί που ήταν μαζί με το Ζίζαξ, μια σκηνή για την οποία ο Πάγκαλος ζήτησε τη φυλάκηση του Τσίπρα, μπέρδεψε τις δύο ναόμες. Και προσπαθούν να αυτή τη του σοκ, ο Ναόμι Κάμπελ είπε. Τώρα που το σκέφτομαι Αυτό θα μπορούσε να το έχει πει και η Κάμπελ Όχι μόνο η Κλάιν Γιατί όλοι πια μιλάμε για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης Και τα προβλήματα που έχει ο καπιταλισμός σήμερα Όλα αυτά όμως θα τα λύσει Όχι τα προβλήματα με τα Σαρδάμ Τα όλα τα υπόλοιπα ο λαό. Να ζήσεις Αντώνη και χρόνια πολλά, Μεγάλο μεγάλος να γίνεις με μαύρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις επάπδε η νερό και στο συνταξιούχος να δίνεις 200 ευρώ. Άντε να το χειρόμαστε και του χρόνου, σε διαλέξεις μαζί με τον Γιωργάκη στην Αμερική. Έλα Ραποστολή. Έλα. Πάντως έχεις ανεβάσει το επίπεδο σε εκπομπής, Ε, εντάξει. Τι, Είτε τον πάκαλο βάζει να, να ακουστεί, ή το τον άδωνε. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, έχουμε ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει προς τα πάνω. Ξέρω εγώ τώρα. Για να είναι λοιπόν, με αυτό πήγε... ανεβασμένο το επίπεδο, κατάλαβες πώ ήταν πριν η εκπομπή. Ναι, παρακαλώ. Τον Αποστολή. Ο ίδιος. Γεια σα, Αποστολή. Ναι. Για τον αντωνάκη, ρε. Ναι.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 Δεν σε ακούω καλά. Βγάλε λίγο από το στόμα στο μικρόφωνο. Το κατάπιασε, τι έγινε. Α, την ξέρει τι τη μαγική που κάνει. Λέγε. Ευτυχώ ή όπω στη χώρα με 6.000 αποκτονίε και ανεργία στο 30% υπάρχει ανάπτυξη. Η τάδε απελευθερώσει θέλει μόλι για το πρώτο τρίμηνο δημοσίευσε 3,62 δι κέρδη. Τέλειωσε. Απογειωνόμαστε. Ακούω τώρα εδώ στο Θήμιο έχει βάλει δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, του υπουργού μας, λέει ότι είναι στην κυβέρνηση για να διατελέσει το πατριωτικό του καθήκον. Mm. Δεν του λέμε καλύτερα να πάει ξανά φαντάρος, αν θέλει να διατελέσει το καθήκον του πατριωτικό. Μας καθήκε στην κυβέρνηση. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαι. Μα αχα. Μια εσύ μπορώ να κάνω στο πρωθυπουργό μας. Ναι, κακό χρόνο, να... όχι. Να για πες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 Να ρωτήσω κάτι, μήπω είσαι λιοντάρι. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται τελικά. Το λιοντάρι μου κάνει πολύ brutal. Ναι, γιατί? Ε, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ ανδρικό ζώδιο. Τώρα με έχει σημαίνει για λιοντάρι. Oh, δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ τώρα τι είσαι. Εσύ? Σε έχω ψάξει. Άσε που τα λιοντάρια δεν κάνουν καλό σεξ. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει έρευνε. Τι <σέβαια> λε, Καλή. Λιοντάρι είναι το μωρό μου. Ναι, αλλά δεν κάνει καλό σεξ. <σέβαια> δεν είπα εγώ <σέβαια> ότι δεν είναι το μωρό σου. Είναι το μωρό, σου, αλλά δεν πηδάει. <σέβαια> Καλά. Μην φά παστέλια, γιατί τρώει παστέλια αυτέ τι μέρε που με τρελάνει. Στο γαρξί. Πω Μόνο στα λιοντάρια πιάνει αν το φά ανεξαρτή του ζωδίου δεν σε πιάνει. Ah. Για, ζώδιο, εγώ... yeah, για τα λιοντάρια yeah. έχω ακούσει ότι yeah. δεν πάει καλά Δηλαδή το καλύτερο γα*** θα το φάς από εγώ και Εδώ είμαστε Να πούμε και για μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα Στην πολιτική εκδήλωση Ο σύλλογο Διάδοσης τη μαρξιστική σκέψη Γιάννης Κορδάτος Πραγματοποιεί την συζήτησή του Με τίτλο Η ανάγκη του λαϊκού μετώπου και διέξοδο από την κρίση Σήμερα το βράδυ στις εξήμισης Στην νομική σχολή Αμφιθέατρο ένα πρώτος όροφο εισόδος από τη Μασαλία, όπως ακριβώς τα έχουν γράψει, εισηγήσει ο Δημήτρη Καλτσόνη με τίτλο Το αντιμπεραλιστικό, αντιμονοπολιακό, δημοκρατικό μέτωπο και ο Βασίλης Ζηλιώση, «Ιστορικές εμπειρίες λαϊκών μετώπων. Θα μιλήσουν, θα παρέμβουν αρκετοί μεταξύ αυτών ο κ. Βερναρδάκης, ο κ. Ζωρούση, ο Διονί Τσακνή και άλλοι, όποιο θέλει λοιπόν. Σήμερα το βράδυ, 6.30 ώρα μια συζήτηση ακόμα για την αριστερά και πού το πάει και πώ θα δεθεί με τον κόσμο ώστε να κάνει αυτά που θέλει, τώρα πια είναι αυτά που θέλει η αριστερά, είναι μεγάλα θέματα. Δεν πήγαινε δική δε βγάλετε μια άκρη και πείτε και εμάς τη Δευτέρα, πείτε και σε μα τη Δευτέρα τι ακριβώ μπορεί να γίνει. Εμεί εδώ, στην Ελληνοφρένεια, εμείς εδώ μα αρέσουν οι επέτειοι. Με τη βδομάδα που πέρασε θέλαμε να το να ασχοληθούμε με αυτό την προκθέτηση 22 του μήνα, αλλά με τα θέματα που είχαμε δεν προλάβαμε, Θα το κάνουμε σήμερα. Σαν την 22η Μαου του 1825 σκοτώθηκε η Μπουμπουλίνα. Θα ακούσουμε τώρα τη στιγμή του θανάτου. Ρίχτε! Ρίχτε, εγώ να τη φοβάστε! Ά, καλά σα λέει! Ρίχτε, λοιπόν, Ρίχτε! Εδώ είμαι εγώ! Δεν θέλω να πάθει κανένα κακό. Δεν σε φοβάμαι, Κούτσι. Κανένα σα δεν φοβάμαι. Εγώ μπορεί να φοβηθεί κάστε σβάκε. Θα φοβηθεί στο σπίτι μου. Αν είναι να πάω που Έλληνε. Ας πάω από εσάς! Και μου να δώσεις και... Δεν έπρεπε να γίνει αυτό! Μα δεν γινότανε καλλιώς! Δράμα ήταν, ήταν η μηντενήση από την περίφημη και ομώνυμη θεατρική παράσταση. Μετά από αυτό ο θρήνος του λαού. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ πολύ. Ακούω κατά τι γέννητο σταθμό σα. Εισαγωγεί η Λινοφρένη, εδώ και η κανονική συνέντευξη με έναν αρχηγό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθεται καταφορές στην Αθήνα. Τι έχει, τι έχει. Αυτοί έχουν κάθεται καταφορές στην Αθήνα και παίρνουν με να μην συμβαίνει τίποτα. Έλατε. Καλά, δεν είναι να παίζει και από το Σαμαρά, από το Βενιζέλο, που <σομίως> λοιπόν, κόμμα, την ακόμα. Αλλά επεκτείνεται να την Ελλάδα. Δεν έχει το ίδιο, κάνει Ούτε να από Δεν το Ναι, ακούγομαι, τον αποστόλιο θέλω. Ναι, τι θε. Α, να πω. 10 λεπτά ακόμα πάνω το πακέτο τα τσιγαράκια, ε. Καλά, είναι να τα εγκαταστήσετε. Ναι, και δεν ασχολείται κανένα. Εμεί θα ασχοληθούμε με τον καρκίνο το δικό σα, κάνω ό,τι θέλετε, κόμψε το νεμό σα. Ασχοληθείτε με δημοκρατία που θα πει ο ώρα σα. Τότε και κανένα φιλά δεν έγραψε τίποτα, ε. Mm. Θα περνάνε, θα τούγω. Έχει ο καθένα τον καγειμό τώρα, επειδή έχει την ελολύσου του ο Χαβά, θα ασχοληθούμε με, εμείς με τα τσιγαρά ή παράτα μα. Γαλά, γαλά, περαστικά μα. Περαστικά σα δεν θα είναι. Το λέει πάνω. Προωρο θάνατο δεν είναι περαστικά. Έρχεται. Έχει ογκού στο η Τρόικα να ζητήσει η μείωση των αποδοχών των βουλευτών να κάνουν απεργία και να μην έχουμε κυβέρνηση για τα επόμενα μέτρα που έρχονται για μείωση μισθών. Μίλησε χαζά, δεν θέλω να πιστεύω. Δεν γίνεται να μην έχουμε κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε κυβέρνηση. Πρέπει να κυβερνηθεί αυτό ο τόπο. Τι μα κάθε μου σε απεργία. Ποιο, οι βουλευτέ. Αν ζητήσει η μείωση των μισθών το, των αποδοχών των βουλευτών και κατέβουν σε απεργία, πώ θα τα εφαρμόσουμε. Αν και πιο πιθανό είναι να κατέβουν σε απεργία επειδή του παίρνουν τα το όπλα στην είσοδο, παρά για οτιδήποτε άλλο. Τέλο Γιατί πάνε. το μισθό θα βρουν έναν τρόπο με τίποτα επιτροπέ θα του πληρώσουν. Μην φοβάστε. Μα εγώ έχω αυτή την αγωνία. Μην κατέβουν σε απεργία και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα επόμενα μέτρα μείωση μισθών. Α Και εγώ έχω αυτή την αγωνία. Α. Μην κατέβουν σε απεργία και δεν ξανανεύουν μετά. Α, δεν ξέρω ξέρω μπορεί να γίνει, άσε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γεια σα, Αποστόλη μου. Γεια. Yeah. Λοιπόν, έχω βρει τον πελά μου. Γυρίζω στο ριάλ, μόνο για σένα και το θύμιο, βέβαια, κάθε μεσημέρι. Mm. Άκου τώρα να σου πω. Οι φασίστε οργανώνονται το ραδιοτηλεπτικό με τέσσερι υπέρ, δεν ξέρω να το έχει υπόψη σου, και τρει κατά. έδωσαν έγκριση στο κανάλι του Καρατζαφέρη mm. να γίνει πανελλαδική εμβέλεια. Γιατί όχι. Λοιπόν, είσαι σύμφωνο. Γιατί να μην γίνει. Ωραία, γιατί να μην γίνει. Στον κομματικό κανάλι του Καρατζαφέρη, ε, φαντάζομαι, αφού έχει κόμμα ο άνθρωπο, γιατί δεν έχει κανάλι. Έχει κόμμα ο Καρατζαφέρη. Άκου τώρα τι σκέφτηκα Τι σκέφτηκες τώρα Κάποτε λέγανε η, η έκφραση που κυριαρχούσε στα μέσα ενημέρωση ήτανε Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο Ναι τώρα το έχουν μαζέψει λίγο γιατί δεν προβλέπετε Τώρα είναι το φως στο τούνελ Ναι Παλιά ήταν και το άπλε το φω τέλο να σου πω. Ναι, άπλε το φω, ναι, θα έχει δεί το φω. Αλλά πολύ φορτίεται τώρα τελευταία το φω του τούνελ. Αλλά δεν λένε το εξή. Ότι έρχεται και Δεν το... ξέρω. Όχι, το τούνελ το έχει φτιάξει ο πόμπολα, έχει κοστίσει 5 φορέ παραπάνω και το φω που βλέπει στην άκρη δεν είναι φω. Είναι ο φόρτιο που κρατάει ένα φανάρι για να πω Ναι, Το φανάρι εννοεί όταν περνάει μειώσει συντάξι, μιώσει μισθών, πωλήσει σε αυτό. Το φανάρι το γνωστό που κρατάει ο φόρτιο όταν γίνεται όλα αυτά. Που λέμε το φανάρι, θα θέλω φανάρι. Ε. Και επειδή είναι Παρασκευή όπως κάθε Παρασκευή τώρα προς το τέλος έχουμε τις παραγγελίες του λαού, ή Αφιερώσεις ανάλογα διαλέγεται και παίρνετε. αμέσως μετά είναι το μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπλος και στις 3.30 όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 5 είναι η Ιλιάνα Κανέλ Καλό Σαββατοκυριακό Λοιπόν θα βάλεις αυτό που λέει όλοι οι καθηγητές είναι γαϊδούρια κατευθείαν που λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι γαϊδούρια και θα βάλεις το γονίδι του έχει θέματα ψυχολογικά <συσχεδίω> Παπαδάκησα από πίσω καλώς στο μπουμπούκο Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια <συσχεδίω> Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδ Καλώς το πουν δικά σου ψευμάτα, δεν να ζω. Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδούρια. να χαρίσεις,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 Λόγω όσα το πασ... του πασού, ασύγκριτο πασόκ. Στο εσωτερικό του Βαζόκ, <πασ... Το πασ... πασόκ, το πασόκ, και... πασόκ, πασόκ και πασόκ σε πασισελάδους. Για σου πασόκ μεγάλε. Βάλε και το νανίπους μάραθον. Από τον Λί; Εγώ καιρό να ακούσω εκείνο δες με το Κύπριο που θέλω να τρέξει στο μαραθώνιο και το Μαραθώνιο εκεί το λίγες όπαν.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 Είστε γρήγορος; Είστε σβέλτωνς. Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρον. Σόπαν, μεγάλον Αν Ανήσε το ίδιο γαϊτούρι που μίλησα και προηγουμένω έπρεπε να αντρέψει. Είμαι το ίδιον γαϊτούριν και δεν ρέπουμεν. Να να είμαι διχερός, είμαι διχερός, είμαι διχερός, είμαι διχερός. Είστε Núpycie. Sopan. Means, posleesh, orceu, Co tammy wygodzic? Co tammy tu las? para za Co me Ε, μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω Για πείτε Ναι λοιπόν ε, δύο αδερφοί μου είχαν ένας γυναίσια και άλλος γιορτή αυτή τη βδομάδα Και θα ήθελα να τους αφαιρώσω αν γίνεται Το αδέρφια μου άλλη της πουλιά Ξαδέρφια μου Συμπεθέρες μου Βατζανάκια μου Συνυφάδε μου, κουνιάδια μου, θείω δεν αμφιβάλλω. Ξαδέρφια μου, αδέρφια μου, αλήτε πουλιά. Αδέρφια μου, αλήτε πουλιά. Γεια σου Αποστόλη, yeah. θέλω χάρη Πού και πού να βάζετε το ηχητικό που βάζετε για το φασισμό Για την άνοδο του φασισμού, να μην ξεχνιόμαστε Τι θες να μου πεις το βάλει την Παρασκευή Όποτε θες, όποτε θες Η Γερμανία του Μεσοπολέμου Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης 1924, βουλευτικές εκλογές Έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικέ εκλογέ. Εθνικοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικέ εκλογέ. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικέ εκλογέ.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμού αίματος. καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοιγε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ. Σε έχω καθημερινήσει πολύ σφαγελάκι πρόβατα με το μίξ αυτό με το λύκο και τα τέτοια. Πρόβατα ξυπνάτε ή στη Και σύσωπανικά πουραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον λύκο. Για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μανδύ και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνε πολίτε. Για τα σώματα λυγή τα υπάρ. Πρόβατα. Τα πρόβατα που είναι οι Έλληνε πολίτε. <μήγευ> <μήγευ> <μήγευ> <μήγευ> <μήγε> Σας ευχαριστώ σε όλους σας. Μπορώ να ζητήσω μια διπλή παρακολιά για την Παρασκευή. Για πες. Ε, αυτό με την Αττική Οδό που ήταν ένας του είχαν κόψει πλήσει 140 χιλιόμετρα από όσο πήγε. Κι αν μπορείς να βάλεις και το είμαι χειρός του Αγγέλα κάτι στρυπές που λέγεται παλικά τις εχούμενες μέρες. Μουσική Ναι. Στην Αττική Οδό, εσεί τώρα είστε τηλεφωνητή απλώ ή δημοσιογράφος για να ξέρω τι θα κάνω, τι θα πω. Δημοσιογράφο, δημοσιογράφος, δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στην Αττική Οδό, αυτή τη στιγμή, εγώ να μου δίπλα μου, εγώ με πόδι ασφαλεία, έχει βάλει κάμερε στην τροχέα, ναι. έχει στείλει φωτογραφία, ναι. που έτρεχε με 140 χιλιόμετρα κρίση, 350 ευρώ θα σκάσει και του αφαιρούν για 60 μέρε το δίπλωμα. Δηλαδή, σε καταγράφει στην Αττική Οδό κάμερα τη τροχέα πλέον, σε υποχρεώνει να πα με 100 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό